τε ξέρετε μία φορά είναι λάθος, δεύτερη φορά είναι βλακία, τρίτη φορά όμως είναι έγλυμα. Τρίτη φορά όμως είναι έγλυμα. Ωραίο, ωραίο. Η τρίτη φορά νομίζω είναι και καλύτερη, καλύτερο πως λέμε μια άλλη. Λαϊκή ρύθμιση. Την τρίτη φορά είναι έγλυμα. Την πρώτη λάθος, τη δεύτερη βλακία. Πού ζούμε τώρα, σε ποια φάση ακριβώς είμαστε, ποιο μνημόνιο έχουμε, το τρίτο μνημόνιο Ο Αλέξης Τσίπρα τα έλεγε αυτά σε μια παλαιότερη στιγμή της διαδρομής μας ως κοινωνίας, ως κόμμα, ως πρωθυπουργού, ξέρω εγώ, προέδρου, ηγέτη αλλά τελικά κολλάει στο σημερινό ε, πάρα πάρα πολύ καλά Προειδοποιούσε τότε για να μην συμβεί το τρίτο και εγκληματικό Τελικά το έκανε ο ίδιος, το τρίτο και εγκληματικό, αυτό ζούμε Με αυτό είμαστε. Πολύ καλά όλοι μας, με αυτό αλλάζει το κλίμα όπως έλεγε οι Αυγίχτες και κάτι ενέσεις τεχνητέ αισιοδοξία ότι πάνε καλά τα πράγματα, τελειώνουμε, συνεχίζουμε, βγαίνουμε και στις αγορές άρα όλα πάνε πάρα πολύ καλά να ακούσουμε το πλήρες κείμενο για τη βλακεία το λάθος και κυρίως την τρίτη φορά που σημαίνει και έγκλημα Και ότι ξέρετε μία φορά είναι λάθος δεύτερη φορά είναι βλακεία τρίτη φορά όμως είναι έγκλημα η συνέχεια του λάθους συνιστά συνειδητή εγκληματική πράξη κατά της πατρίδας και του λαού μας που βυθίζεται στην ανθρωπιστική κρίση. Μουσική Τρίτη φορά όμως είναι έγκλημα. Αν μια χώρα από την Ευρωζώνη η Ευρωζώνη θα έχει τεράστιο πρόβλημα. Ε, μην το κάνουμε αυτό, τσακαλώτες είναι αυτό στο τελευταίο, μην κάνουμε κανάστιο και φύγουμε από την Ευρωζώνη και έχει η Ευρωζώνη το τεράστιο πρόβλημα σύμφωνα πάντα με τον αριστερό Υπουργό Οικονομίας, Οικονομικών αυτού εδώ του το που μίλησε και κανακέβη. Μάλλον στο κανάλι μα είναι συνεχώ αυτέ τι μέρε οι βουλευτέ του ΣΥΡΙΖΑ και καλά κανάλι μα θέλουν για να ψηφίσουν και να λιάνουν λίγο τι γωνίες των νέων μέτρων. Τίποτα από όλα αυτά, ούτε κανάλι είναι δεδομένο ότι θα ψηφίσουν. Δεν υπάρχει περίπτωση κάποιο από αυτού να μην ψηφίσει. Ε, παλιότερα διατύπωναν ένα λόγο, αυτό ο περίφημο Μιχελογεννάκη ή κανένα δυο ακόμα. Ούτε ο Φίλης, ούτε ο Μιχελογεννάκη, όλοι έχουν χαθεί. Μεν θα ψηφίσουν, θα κάνουν αυτό που πρέπει, όπω το κάνουν πάντα την τρίτη φορά την εγκληματική, όπως λέει και ο Αλέξης Τσίπρας, οι πρόθυμοι να βοηθήσουν σε τέτοιου τύπου εγκλήματα και καταστάσεις. Η τοποθέτηση όμως του Αριστερού Υπουργού Οικονομίας Οικονομικών, του κ. Τσακαλώτου, για τον κίνδυνο που έχει η Ευρωζώνη, όχι η Ελλάδα, η Ευρωζώνη, έχει ένα ιδιαίτερο ενδιαφέρον. Αν μια χώρα φύγει από την Ευρωζώνη, η Ευρωζώνη θα έχει τεράστιο πρόβλημα. Γιατί... Δεν θα κοιμηθώ όλη Όποια και χώρα είναι αυτό Γι' αυτό εμείς παλεύουμε να μην φτάσουμε εκεί Μπράβο Θυμάστε που όταν ήμασταν μικρά παιδιά Βλέπαμε διάφορες ιστορίες του Καραγκιόζη Γι' αυτό εμεί παλεύουμε να μην φτάσουμε εκεί. Πέρε πέντε μνημόνια ακόμα. Να μην διαλυθεί η Ευρωζώνη. Είναι δυνατόν να κινδυνεύει η Ευρωζώνη επειδή θα φύγει μια χώρα να διαλυθεί. Και εμεί εδώ να συζητάμε αν πρέπει να περικοπούν κι άλλε συντάξει. Εννοείται να περικοπούν συντάξει, ή μισθή να περικοπούν οι ίδιοι συνταξιούχοι σε κομμάτια όσα χρειαστεί. Θα το προβλέψει αυτό ο Τόμψεν. Ο Σόιμπλε θα δώσουν τι σχετικέ οδηγίε. Τα γερμανικά θα μεταφραστούν και θα υλοποιηθούν εδώ από τους πρόθυμους όχι μόνο κυβερνώντες και πρόθυμους πολίτες γιατί από ό,τι βλέπω δεν είναι και λίγοι αυτοί που έχουν καταπιεί αμάσιτο όλο αυτό το πολύ ωραίο που λανσάρεται τις τελευταίες μέρες για την αλλαγή του κλίματος, για τις αγορές και εκεί θα ακούσουμε και κάτι ακροατές σχετικούς. Ο Τσακαλώτο μίλησε όχι τόσο για την Ελλάδα, δεν στάθηκε εκεί αφού πάνε όλα καλά επεσήμανε τους κινδύνους που διατρέχει η Ευρωζώνη. Εγώ ποτέ δεν ήμουν πολέμιο τη Ευρωπαϊκή Ένωση. Ήμουνα πάντα σε κόμμα που ήταν φίλο Ευρωπαϊκό. Μπράβο! Και είμαι υπέρ να μην διαλυθεί η Ευρωζώνη. Αν διαλυθεί η Ευρωπαϊκή Ένωση, αυτοί που θα φωληθούν δεν θα είναι εργαζόμενοι και εργαζόμενες που είπα πριν, δεν θα είναι τα κατώτερα μεσαία στρώματα, θα είναι οι δυνάμει του εθνικισμού, του ακραίου δεξίου λαϊκισμού. Ε και, και συνέχισε τη σκέψη του, πρέπει κάποιος να του πει, ότι αυτές οι δυνάμεις έχουν αρχίσει ήδη να ανεβαίνουν επειδή ακριβώς υπάρχει η ευρωζώνη, δεν θα ανέβουν με τη διάλυση της ευρωζώνης αυτές οι δυνάμεις ανεβαίνουν ό,τι πιο, πιο ακραίο και παλιότερα είχε ανέβει γίνονται συγκρίσεις με παλιότερε καταστάσεις, με όποια αφέλεια μπορούν να έχουν τέτοιου τύπου συγκρίσει. η προχειρότητα παρόλα αυτά πάντα σε τέτοιου τύπου κρίσεις κρίσεις οικονομικές ανεβαίνουν τα ακραία στοιχεία εδώ λοιπόν τα τελευταία 8-10 χρόνια βλέπουμε στην Ευρώπη ότι παρά την ύπαρξη της ευρωζώνης και παρά τα στοιχεία που δείχνουν ότι πάει καλά ή όπως πάει οι ακραίες δυνάμεις ανεβαίνουν οπότε όλη αυτή η ανησυχία είναι και λίγο περιττή όμως εμείς μπορούμε να τηρήσουμε τα μνημόνια να εφαρμόσουμε τα μνημόνια για να μην διαλυθεί η ευρωζώνη να μην ανησυχεί. Κυρίως, Τσακαλώτος μια που έχει τέτοια ανησυχία Και τη μοιράζεται και με τους βουλευτές του Ευτυχώς υπάρχει ο Βασίλης Λεβέντης Που έρχεται πάντα ως λαγός Είτε το έχει πείτε δεν το έχει πείτε το έχει να εννοήσει ή υπονοήσει Να βάλει τα πράγματα στη θέση τους Ενέτη 2017 θα σας πω και κάτι που θα το πούμε στη Βουλή Αυτό να τα ακούσετε από την εκπομπή σας ε, Είμαστε σε πτώχευση κύριοι ναι. Πρέπει περαιτέρω να υπάρξει λιτότητα Μπράβ Πρέπει περαιτέρω να υπάρξει λιτότητα. Θυμάστε που όταν ήμασταν μικρά παιδιά βλέπαμε διάφορες ιστορίες του Καραγκιόζη. Το θυμόμαστε, ξεχνιέται ο Καραγκιόζη και να θέλουμε να το ξεχάσουμε τον Καραγκιόζη. Υπάρχουν διάφοροι τύποι που μα ανανεώνουν την εικόνα του, τη συμπεριφορά του. Ενώ δεν είναι σε ασπρόμαυρο φότο, το ακριβώ το ακριβώς αντίθετο, είναι σε έγχρωμο φότο. παρόλα αυτά θυμίζουν κατευθείαν τον Καραγκιόζη. Σε αυτόν μας τον προβληματισμό, σε αυτού του συνειρμού, ήρθε να προσθέσει του δικού του. Δεν είναι απλά συνειρμή, είναι εικόνε, πολύ ωραίε εικόνε, ο αντιπρόεδρο τη Νέα Δημοκρατία, Άδωνη Θυμάστε που όταν ήμασταν μικρά παιδιά βλέπαμε διάφορες ιστορίες του Καραγκιόζη. Και ήταν διάφορες ιστορίες. Ο Καραγκιόζης και ο κατηραμένο Όφης. Ο Καραγκιόζης Φούρναρης. Τώρα έχουμε τον Καραγκιόζη σε νέες περιπέτειες. Ο Καραγκιόζης, ο Μητσοτάκη, φιλελεύθερος πολιτικός που θα φέρει την ανάπτυξη. Ο Καραγκιόζης, ο οπα. Οπα, οπα, οπα. Ο Μητσοτάκης και ο κατηραμένος Όφης Ο Μητσοτάκης φούρναρης οπα, οπα, οπα, οπα. Σου, μπα, Ο Καραγκιόζης, φιλελεύθερος πολιτικός που θα φέρει την ανάπτυξη Πού είναι αυτό το έργο να πάμε να το δούμε, που ανεβαίνει ο Καραγκιόζης, μάλλον ο Μητσοτάκης Φούρναρης, σύμφωνα πάντα με την λογική και τη διατύπωση του αντιπροέδρου του Αδόνιδος, όπως ακούσατε και νέο τρία έργα ταυτόχρονα ο Μητσοτάκης Φούρναρης, ο καταραμένος όφης, αυτό είναι μια κλασική αξία πάντα. Δεν έχει κατέβει ποτέ δηλαδή, πάντα παίζεται. Το καινούριο είναι ο Καραγκιόζης Μητσοτάκη, όπω το είπε, νεοφιλελεύθερος πρόεδρο που θα φέρει την ανάπτυξη. Μεγάλο μένο τίτλος, τίτλο, αλλά πολύ πιασάρικο και τριγκαδόρικο το θέμα. Οπότε να μα πει πού δίνονται οι παραστάσει, σε ποια πλατεία, σε πιο γήπεδο, σε πιο χωριό. Να πάμε να το απολαύσουμε, νομίζω ότι το ανάγκη ο καθένα. Οι εικόνε που μα έδωσε ο Άδωνη είναι πολύ καλέ. Να τι συμπληρώσουμε με τον ίδιον τον φούρναρη. Με κατηγόρησε, ανοίγω μια παρένθεση, ο κύριο Κουρλέτη χθε. Ότι είμαι, είμαι χειδέος λαϊκιστής Ποιος, ποιος αυτός 1-0 Ποιος, ποιος αυτός 2-0 Ποιος, ποιος αυτός 3-0 Μιαυτυχώς. Τελείωσε στο 3-0, θα μπορούσε να συνεχιζότανε αλλά ευτυχώ ο αγώνας έκλεισε κάπου εκεί ο Κυριάκος Μητσοτάκης με την περίφημη φράση Ποιο αυτός» η οποία κάνει καριέρα και κολλάει όπως ξέρουμε όλοι παντού. Ένα πρόβλημα η Νέα Δημοκρατία το έχει όχι λόγω του Φούρναρη που είναι και Πρόεδρο του κόμματο, αυτό είναι λεπτομέρεια το έχει το πρόβλημα για άλλους λόγους πιο σημαντικούς Του έχουν κλέψει τη δουλειά, ετούτοι εδώ που κυβερνούν οι αριστεροί. Όσο και να ακούγεται παράξενο, και παράδοξο, ναι, οι αριστεροί κλέβουν τη δουλειά των νεοφιλελεύθερων, των δεξιών. Συμβαίνει σε όλε τι χώρε τη Ευρώπη. Βάλτε τώρα εισαγωγικά στη λέξη αριστερά, βάλτε εισαγωγικά στη λέξη Ευρώπη. Χρειάζεται μερικέ φορέ. πάντως εδώ στην Ελλάδα συμβαίνει τα τελευταία δύο 25 χρόνια. Κάποιοι κάνουν τη δουλειά, κάποιοι άλλοι φοβούνται ότι θα μείνουν άνεργοι. Οπότε, πολύ λογικό. Να απευθύνουν έκκληση μέσω διαφημιστικών μηνυμάτων. Κόψατε τα κοινωνικά επιδόματα. Κόψατε τι κύριε συντάξει. Μειώσατε το αφορολόγητο. Πουλήσατε τη ΔΕΗ. Καταργήσατε την Κυριακάτικη Αργία. Εμεί τι θα κάνουμε. Δεν μα σκέφτεστε. Νέα Δημοκρατία. Αφήστε κάτι και για μα. Με την απόγνωση στα χείλη του εκφωνητή, το αφήστε κάτι και για μας είναι μια πολιτική διαφήμιση της Νέας Δημοκρατίας, κυκλοφορεί τις τελευταίες μέρες, πολύ λογική, πολύ ωραία, πετυχημένη διαφήμιση και έχουν και δίκιο οι άνθρωποι γιατί θα έρθουν στα πράγματα όταν έρθουν, αν θέλεις ο ελληνικός λαός και δεν θα έχουν τι να εφαρμόσουν. Βέβαια θα βρούνε, γιατί πάντα βρίσκουν οι επόμενοι να εφαρμόσουν κάτι, ενώ όλοι λέμε ότι μέχρι εδώ ήταν, ήδη το τρίτο μνημόνιο τρέχει, τρέχει και το 3S κατά το iPhone 5S, δεν ξέρω εγώ, το S γενικώς μπαίνει ως προσδιορισμός, κάτι για κάτι πιο εξελιγμένο από το προηγούμενο, ή το Plus ήταν παλιότερα και σε κάτι οδοντικά διαλύματα. Διαλέξτε όπως θέλετε, πείτε το, πάντως ενώ τρέχουν όλα αυτά, Πάντα θα βρεθεί κάτι καλύτερο ακόμη και αν νιώθουν μια ελαφριά απόγνωση και να διέξοδο οι επόμενη από όλα αυτά που κάνουν οι τωρινοί. 212 200 800, τηλέφωνο επικοινωνία. Σας περιμένουμε πολύ μεγάλη χαρά να του πείτε ό,τι θέλετε για το τζήμερο, τις αφήσεις ή ό,τι άλλο έχετε σας έρχεται και έχετε στο νου σας. SMS μπορείτε να στείλετε γράφοντα real και ενώ ότι λεξούλες με τα διάφορες και όλο αυτό στο 19.6.50 ή στην ηλεκτρονική διεύθυνση η οποία είναι στούτυο παπάκυριαλφ.gr Η Κατερίνα Βουτσάρη θυμίζει τον ήχο. Μια ανακοίνωση έχουμε πριν προχωρήσουμε στους παραδείσους. Οι ταξιτζίδε, κομμάτι των ταξιτζίδων, οι επιτροπές αγώνα ταξί της ΠΑΣΕΒΕ κάνουν την Κυριακή μια ενημέρωση, 11 η ώρα. Στην αίθουσα των φορτηγατζίδων, όλοι μαζί, Πέτρα και Ιωαννίνο 6 των Κολονό θα κάνουν ενημέρωση και για την απεργία που έχουμε την άλλη εβδομάδα, την άλλη Τετάρτη, αλλά και για την Uber, την τόσο αγαπημένη που έρχεται να τα σαρώσει όλα, τα τουριστικά γραφεία, γενικότερα τα θέματα που σα απασχολούν, εσά, του φίλου οδηγού ταξί Όλα αυτά υπάρχουν κάποιοι που τα θέτουν συνεχώ, τα κρατάνε ψηλά όσο γίνεται, ω μοναδική λύση, σε συμμαχία με του υπόλοιπου. 11 ώρα λοιπόν. Πέτρας και Ιωαννίνο 6 στον Κολονό κάνουν συχνά εκεί τι συναντήσει τους, οι επιτροπές αγώνα ταξί ενημερώνουν, κινητοποιούνται, οργανώνονται τουλάχιστον να είναι σε επαφή γιατί πολλοί μαζί δύσκολα νοικιούνται ένας-ένας, ξέρετε τι μπορεί να πάθει υπάρχουν πολλές εικόνες για να δείξουν όλο αυτό που συμβαίνουν ε, παρόλα αυτά ταξιτζίδες και μη ταξιτζίδες όλοι μαζί που ζούμε ήταν μια, ένα ερώτημα που ακριβώς ζούμε Και δεν είναι του αμαρουσίου αυτός που θα ακούσετε Αλλά είναι ο κανονικός παράδεισος <Ρσ <coordinator> <Ρσ <days> Αναφέρομαι σε μια μεταρρύθμιση Που αν με ρωτάγατε τι, τι θα ήθελες να μείνει πίσω σε αυτόν τον τόπο Μετά από τα χρόνια της διακυβέρνησης του ΣΥΡΙΖΑ και των ΑΝΕΛ <Ρσ> Ότι ζούμε στον παράδεισο Ζούμε στον παράδεισο Πώ το καταφέραμε και αυτό. Πώ το καταφέραμε. Όλα αυτά. Δεν συνέβησαν τυχαία. Συνέβησαν με σχέδιο. Συνέβησαν με σχέδιο με δουλειά. Αν πιστεύω οι Έλληνες στην ελληνική δύναμη και στην ελληνική οικονομία αύριο η χώρα τον γίνεται παράδεισος και δεν είχα να έχει κανέναν Ζούμε στον παράδεισο mm, Πολύ ευχαριστώ αυτό Που όταν ήμασταν μικρά παιδιά, βλέπαμε διάφορε ιστορίε του Καραγκιόζη. Και ήταν διάφορε ιστορίε: Ο Καραγκιόζης και ο κατηραμένο όφη. Ο Καραγκιόζης φούρναρης Τώρα έχουμε τον Καραγκιόζη σε νέε Ο Καραγκιόζη, ο Μητσοτάκη, φιλελεύθερο πολιτικό που θα φέρει την ανάπτυξη. Μωρέ. Mm, Τα λέει ο αντιπρόεδρος Ο αντιπρόεδρο δεν λέει ότι να είναι, το έχει μελετήσει. Τον ξέρει πολύ καλά, είναι πρόεδρό του. Ταιριάζουν, ε. Είναι στο ίδιο κόμμα, αναμενόμενοι από όλους μας για να κυβερνήσουν. Με την επιλογή του ελληνικού λαού, σύμφωνα πάντα με τι δημοσκοπήσεις Αλλά δεν ξέρω, όταν θα βγούμε στι αγορέ τον Αύγουστο, πώ γυρίσουν οι δημοσκοπήσεις Γιατί το να βγει στι αγορέ είναι κομβικό θέμα και αλλάζει τη ζωή, την καθημερινότητα των ανθρώπων. Όπω θυμόμαστε και από το Σαμαρά που είχε ξαναβγεί στις αγορέ και πολύ τον ωφέλησε και εκλογικά όλο αυτό. Τέλο πάντων, ας τα αφήσουμε αυτά. Ρωτάτε εδώ να σχολιάσουμε τι χειρονομίε του καμένου χτε, του οπαδού του Ολυμπιακού, στη βουλιαγμένη που είχε πάει να δει τον αγώνα Πόλο. Απολύτω φυσιολογικές. Τι σα κάνει εντύπωση, βλέπει τον καμένο. Τον ξέρει πώ πολιτεύετε, πώ συμπεριφέρεται, τι απόψει έχει για πάρα πολλά θέματα, ποιο κόμμα έχει φτιάξει. Δεν ταιριάζουν απόλυτα αυτέ τι χειρονομίε. Πέσατε από τα σύννεφα και γι' αυτό. Απολύτω λογικέ, φυσιολογικέ, ταιριαστέ με το, την υπόλοιπη πολιτική αισθητική που εκπέμπει ο Υπουργό Εθνική Άμυνα τη χώρα. Να έρθουμε στο θέμα το άλλο, το. Που επίση ζητάει σχολιασμό, αλλά τι να σχολιάζει και εκεί, βλέπει το τζίμερο. Λογικό δεν είναι, ακού κάποιε απόψει που έχει, βλέπει μια υπερκινητικότητα και μια διάθεση να βάλει τάξη στον τόπο. Ο άνθρωπο φοράει κοστούμι, ναι, δεν είναι σαν του άλλου. Φοράει κοστούμι, πήγε και έσκυσε τι αφήσει, δεν σκίζει όλε τι αφήσει που υπάρχουν στην Αθήνα, μόνο του κουκουέ και του πάμε αφήσει, πάει και σκίζει, γιατί οι άλλε δεν ξέρω, δεν τον ενοχλούν, ή δεν έχουμε βίντεο που να σκίζει τι άλλε αφήσει. Εν πήγε χθε, έγινε αυτό που έγινε, γιατί το έκανε όπως ο ίδιος είπε σήμερα το πρωί που βγήκε στο ΣΚΑΙ για να καθαρίσει την, το χώρο εκεί του Υπουργείου και να λειτουργήσει ως υπάλληλο του Δήμου που καθαρίζει του χώρους. Ο νόμος και πολύ σωστά ναι. θεωρεί ότι η αφήσα είναι ρήπανση. Δεν mm -hmm. κοιτάει το περιεχόμενο, ναι. δεν κοιτάει του κουκουέ της τράπεζα, τάδε ας πούμε ή του τάδε τραγουδιστή. Mm -hmm. Σου λέει ότι απαγορεύεται να κολλά και σε δρόμο. Κάνατε σχόλος. αυτό που Καλώς. κάνατε λοιπόν. Στη συνέχεια. Λοιπόν, έκανα αυτό που έκανα. Γιατί παίρνατε για... τον νόμο στα χέρια Γιατί πλακώθηκατε μετά με την κυρία Μπαλμούρ, έτσι ψάω. λέει, διότι χτυπήσατε. Συγγνώμη, συγγνώμη, συγγνώμη, γιατί, γιατί νομίζω mm -hmm. ότι δεν μπορείτε να καταλάβετε βασικέ έννοιες Όχι, μπορεί να καταλάβουμε πήρα πολύ. Δεν είχατε το νόμο στα χέρια μου. Διότι την αφήσα, δεν την ξεκολλάει ο αστυνομικό ή ο δικαστή. Την ξεκολλάει ο σκουπιδιάρη. Εγώ λοιπόν έκανα το σκουπιδιάρη. Έχω κάθε δικαίωμα να το κάνω. Στο βίντεο, αφού είναι, δεν τα στο βίντεο, είναι, κύριε Τζίμερε, την αφήνετε αυτή. κάτω στο πάτωμα μέσα είναι στην αίσθηση συνεδριάσσεων. Δεν μαζέψετε καμιά αφήσα, Αυτό μόνο τη σκίζετε απλά. Και είναι πολιτική Αυτό... κίνηση και το καταλαβαίνουμε. Αυτό... Ωραίο. όσο Σωτήριος Μπολάξης και ο συνάδελφος ακούει να λέει αυτά ο Τζίμερος και του λέει ναι, αλλά τη μαζέψατε από κάπου την αφήσα, αλλά την πετάξατε μέσα στο χώρο. Ότι καλά, όχι και καλά, ότι δεν έχει... Έννοια για την καθαριότητα Πολύ συγκεκριμένα λειτουργεί Έχει με πολύ συγκεκριμένο τρόπο τη λέξη καθαριότητα στο μυαλό του Γενικότερα με το κόκκινο έχει ένα πρόβλημα Λογικό, αναμενόμενο, κατανοητό ο, Στο τραγούδιο ο Τζαβέλλας, τον κύριε Παντελή έλεγε στο τέλος, στάψτε τους με στα σπαρτά Ε, σε κάποιε εκδοχέ έβαζε και μια άλλη ομόιχη λέξη, επειδή είναι και μεσημέρι, δεν θέλω να την πω. Αλλά ταιριάζει πολύ ωραία. Θα ψέψει του τζίμερου με στα Σπαρτά. Α επιμείνω και α κρατήσω κάποιο άλλο διαφορετικό ύφο. Ακούσαμε τον τζίμερο, να ακούσουμε και την Αλεξάνδρα Μπαλού, η οποία είναι ένα στέλεχο του Κουκουέ, πολύ μιλίχια. Πολύ ήρεμη, με μια συγκρότηση, με μια ηρεμία, λέει αυτά που θέλει να πει. Πάντα στα παράθυρα είναι μιλίχια. Α, λοιπόν, αυτήν την. Γυναίκα, πάλι γυναίκα, πάλι του ΚΚΕ, πάλι κάποιος άντρας. Ε, αυτή τη γυναίκα λοιπόν χαστούκησε δύο φορές ο Θάνος Τζίμερος. Ο συγκεκριμένος τύπος είναι ένας ιστερικο, ένα ιστερικό φασιστοειδές. Έσκησε για άλλη μια φορά, όπως κάνει πάντα, όπου βρίσκει ανακοινώσει για κινητοποιήσεις τη Σκίζη, διότι στην ουσία... Είναι ακριβώς εχθρός κάθε λαϊκού αγώνα των εργαζομένων Εμείς λοιπόν υπερασπιστήκαμε το δικαίωμά μας να κολλάμε αυτές τις αφίσες, Υπερασπιστήκαμε το δικαίωμά μας να ε, μιλάμε για την απεργία που έχουμε στις 17 του μήνα Σε αυτή μας την παρέμβαση γιατί σκήσεις τη αφήσεως ότι δεν είχα ένα δικαίωμα και έσπρωξε τον συνάδελφο και εμένα με χτύπησε και μια και δύο φορές προσπάθησε μου επιτέθηκε. Είναι, ε, επιτρέψτε μου και δειλία να μην το παραδέχετε το είδαν όλοι ότι με χτύπησε κανονικά. Αλλά τέτοιοι είναι. Αυτά τα φαινόμενα φυσικά απαντιόνται με την συμμετοχή των εργαζομένων στου αγώνες. Γιατί τζίμεροι υπάρχουν πολλοί που προσπαθούν και να τρομοκρατήσουν και να εμποδίσουν αγώνες και την ελεύθερη έκφραση. Για αυτό το τελευταίο είναι και το ζητούμενο και το ουσιαστικό. Εγώ πάντα έχω έναν απέραντο... Στοργή, μια απέραντη στοργή και κατανόηση για αυτούς τους τύπους Τύπου Τζίμερου και άλλους τέτοιου, Γιατί σε αυτόν τον τόπο που τους έτυχε να ζήσουν Δεν θα βρουν ποτέ ηρεμία και ευτυχία Να έχεις κάποιες απόψεις για μια νεοφιλελεύθερη οργάνωση της κοινωνίας Της οικονομίας Και να σου τη χαλάνε διάφοροι Να υπάρχει εδώ και δεκαετίες Φίτρε μικρέ που εκεί που νομίζει ότι το τοπίο είναι καθαρό, να ξεπετάγεται μια ιστορική στιγμή και να σου ανατρέπει όλο, να σου θυμίζει τα παλιά, να πιάνει το νήμα των παλιών και να το φέρνει στο σήμερα και κυρίω να το φέρνει στο αύριο. Και όλα αυτοί να είναι και νέοι άνθρωποι, χιλιάδε, όχι εκατοντάδε. Ε, όλα αυτά προφανώ του κάνουν όλου αυτού να δυσφορούν. Κάποιο δεν αντέχει όπω ο Τζήμερο Κυζιαφύση. Κάποιοι άλλοι γράφουν αυτά που γράφουν, κάποιοι άλλοι λένε αυτά που λένε. Περαστικά έτσι θα είναι πάντα, δεν πρόκειται να αλλάξει. Όσο χειροτερεύουν οι συνθήκες θα χειροτερεύουν και οι δικές τους βραδιές και μέρες. Γιατί οι Έλληνε, ΜΑΛΦΑΙΟΤΑ, τα έχουν βάλει τόσο με του πρόσφυγε, ξανά, ξανά. Γιατί έρχονται και μα αλλοιώνουν τον πολιτισμό μα, ρε! Α, έρχονται και μα αλλοιώνουν τον πολιτισμό. Δηλαδή, ο πολιτισμό που αλλοιώνεται, α πούμε, από τον πρόσφυγα που θα έρθει. Αλλάζει μεγάλε δόξει ο πολιτισμό στι γέφυρε του Πανθεσσαλικού. Είχα μία συζήτηση τώρα με έναν τέτοιο βλάκα και μου έλεγε ότι έτσι έρχεται η Επανάσταση. Έτσι έρχεται η Επανάσταση, βρευλάκε, να διώξετε 15 ξένου. Και επειδή έχουν και αντιπιχειρήματα για του αριστερού, οκ, okay, δρέχομαι ότι η Επανάσταση δεν έρχεται να ανάψει μια Μολότοφ. Η Επανάσταση με διά Έρχεται να ανοίξει και, και διαβάσει ένα βιβλίο. Κανένα απέτα του ζε καινοτόμισε, και κανένα απέτα δεν επηρεαστείτικά τον κόσμο. Η Επανάσταση πίθαζε πάντοτε από σπουδαία μυαλά, όπω το λαό. να σε καλά. Σε ευχαριστώ για αυτήν όλη τη σειρά κλεισέ που μα μεταφέρει. Να σε καλά, φίλε. Ευχαριστώ πάρα πολύ, ρε. Ναι. Μια στιγμή επέτρεπε! Άι, Μωρή. Τέλο Ποιο, ποιο, ποιο, ο Μαλάκα. Ο Μαλάκα. Γεια, Μήπως ήξερα κάρη που δεν το σηκώνω. Όχι, όχι, Δεν το πας σε σένα, Ναι, ναι, που το, σε άλλον το πες για μένα όμως. <laughs> λοιπόν, μια παραγγελία για την Παρασκευή μπορώ. Μπορείς, πώ δεν μπορεί και θα στη βάλω. Γράψε. Πεί τα γύρω από όλα. Χωρί μνημόνιο, με έξτρα αντίμετρα. Και έχει humor. Καλό ήτανε. Χορταστικό. Απορώ γιατί στο σήκωνα ρωσικά και το σε έλα. Ακούω μια ακόμα ερώτηση και κλείνω. Τη Λουκάρε, φίλε, ποιο την πληρώνει. Εσύ που ξέρει τώρα, αλήθεια μου. λεφτά έχει το παλιό τη Περά. είναι in Όχι γητρία. στον μακρόν τον Σατανά. Όχι στον μακρόν τον Σατανά. Έραξες από το σινδάγμα. Ε, ρασαχθες αν μετρήσα. Insp 그리스τίς ψυχισμού. Δεν είναι έτσι ακριβώς, αλλά θα το φέρω στα μέτρα. Λέγε. Πέρασα από εκεί λοιπόν και ήταν... Τις νύχτες που Σ' ανάζητώ Και με καρφέ Οι ηλικιωμένε κυρίε με πλακάκι πανό και κάνανε. Ναι, δια... αρκετέ κυρίε με πλακάτι πανό, ένα βυζί έξω δεν έχουμε δει. Δεν κατάλαβα. Τόσε εταιρείε έχουν έρθει στην Ελλάδα. Το Φεμέν δεν μπορεί να έρθει. Όλε οι σουηδικέ εταιρείε έχουν έρθει εδώ, μα έχουν εξασκήσει. Αυτό το Φεμέν δεν μπορεί να έρθει να έχουμε και εδώ. Δεν ξέρω, η διαδήλωση που κάνανε οι κυρίε ήταν υπέρ του Μακρόν. Και ρώτησα μία κυρία, λέω, γιατί κάνετε. Αυτέ, αυτέ του Για Μακρόν. Τη... Αυτέ υπέρ και... του Μακρόν να βγάλουν στήθη. Και ρώτησα λοιπόν μια κυρία, γιατί κυρία, λέω, κάνετε συλλαγητήριο υπέρ του Μακρόν, μου λέει μια διπλα Ο είναι ο καλό άνθρωπο, μου λέει η κυρία. Είναι πολύ καλό άνθρωπο. Πλέον, τι κάνει και είναι καλό άνθρωπο. Και μου λέει μια τρίτη κυρία, μου λέει δίπλα. Γαμάει τις γρίες μου λέει η κυρία. Γαμάι τη γρία. Α, δεν είναι γραμάει. λίγο. Έτσι, είναι καλό άνθρωπο. Είναι θετικό στοιχείο. Πώ δεν είναι θετικό. Οι γαμαγωγριάδε τι μέρε μα πανίζουν. Δεν είναι λίγο, εκτιμάται. <ΣΣ> Αν μια χώρα φύγει από την Ευρωζώνη, η Ευρωζώνη θα έχει τεράστιο πρόβλημα. Γιατί δεν θα κοιμηθώ όλη η νύχτα. Γι' αυτό εμείς παλεύουμε να μην φτάσουμε εκεί. Μπράβο. Όχι να μην έχουν τεράστιο πρόβλημα οι Έλληνες, εμείς παλεύουμε να μην έχει τεράστιο πρόβλημα η Ευρωζώνη και διαλυθεί. Είναι το διακύβευμα του αριστερού Υπουργού, του ευκλείδη Τσακαλώτου. Νομίζω όλοι μαζί, άλλωστε το πάση θυσία στο Ευρώ, το έχουμε πει όποτε έχουμε ερωτηθεί ως λαός γενίκευση. Οπότε είμαστε μαζί του για να μην διαλυθεί η Ευρωζώνη. Όχι. <στολή> oh. Λοιπόν, επειδή ε, ο ένα είναι κλαπ και ο άλλο είναι σμίθ, εγώ είμαι δεν για να σα λέω τα θετικά, εντάξει. Τα θετικά θα τα πει η Σιριζέα, <στολή> δεν νομίζω. Θετικό και Σίριζα δεν πάει μαζί, κάτι μπερδεύει. Λοιπόν, <στολή> άκου να σου πω, μανάρι μου, ε, για δέκατη ημέρα το χρηματιστήριο πάει πολύ καλά και με πολύ καλού τζίρου. Νατα, νατα, Τσίπρα, σα τα έλεγα εγώ. Δεν καταστρέφεται, λοιπόν, η εικόνα. Νατα, πρώτη φορά μνημονιακή αριστερά και αποδίδει, νατα. Βιαζόσαστα, νατά. Τσίπρα, πόσα μαγαζιά ανοίξανε σήμερα, πε μου. Πόσα μαγαζιά είναι τίθα. Θα πούμε και για την πραγματική οικονομία. Θα πούμε ή μόνο το χρηματιστήριο, για πε. Όχι, θα πούμε και για την πραγματική οικονομία. Ωραία, πάμε πόσα μαγαζιά σήμερα! Έλα! Έλα, παιδιά! Πώ ανέρχη βρήκανε δουλειά! Πάμε! Ά, θα πάμε! Να μιλήσουμε. Μιλάμε, δεν μιλάμε. Μιλά, δεν σε μιλά. Αυτό ε, που μέχρι. θα πει εσύ το ξέρουμε, ξέρω Μου το ακούμε από τον ξανακόπλο κάθε μέρα. Να ακούσω τον ξανακόπλο. Και για γιατί δεν το ξεπαρτικό μου και δεν θα έλεγουν. Δεν ξαπατηθούν με όποιον να ακούμε. δεν θέλω να σε ταράξω. Υπάρχει και φίλτρο αυτό που λέγεται ζωή φίλο. Όχι ε. αυτό που βλέπω το λέω το αμάστο. Δεν ξέρει πού να σου εξω. Πριν τη δεύτερη φορά, μετά το 2001, η η προσλήψη, το ισοζύγιο προσλήψεων λέει απολύσεων, είχε θετικό τέτοιο ρεκόρ 15 ετία. Κάτα. Κάποια ζώα δεν μα πιστεύανε. Το Τώρα μα ψηφίζουνε. Το πιο θετικό είναι ότι μετά αντίμετρα θα βρίσκουμε όλοι τα φάρμακά μα όπου θέλουμε και θα τα έχουμε και δωρεάν. Τα φάρμακα ναι. που παίρνει τα αγάπη μου, εσεί δεν τα βρίσκετε όπου θέλετε. Στο βουλκανιζατέρ, τα φάρμακα σύνιο. αυτά δεν τα δίνει. Λέχομαι δίνει καμιά σπιρινούλα, κάνατε πονάκι, μέχρι εκεί δεν σου κάνει δουλειά εσένα, άστο το δικό σου φάρμακο για να καταλάβεις είναι με συνταγή πολλάκι, φαντάσου τον Αύγουστο τον Αύγουστο που μου χρωστάς τον Αύγουστο που μου χρωστάς τον ξέχασε άνε όχι το 18 που θα βγούμε από τα μημόνια όπως εγώ είχα, δεν είπα το 18 ο. το 18 είπα ηλιόστερο ακουδή τον Αύγουστο που θα χρωστάς τον ξέχασε Τον ερχόμενο Αύγουστο ξεκινούν οι ηλεκτρονικοί πληστηριασμοί. Άντε μάνα μου, επιτέλου, δύο χρόνια αριστερά δεν είχαμε χαρή ένα πληστηριασμό. Ο Αγγέλης από Πανιόνιο είναι Δεν θα λες τον Πανιόνιο Θα λες τον, τον Πανιόνιο Για να συγνώμαστε Υπό θα σύντροφο, καταρχάς, Και κατά δεύτερον Μια ανακοίνωση για την Παρασκευή Μπορούμε να πούμε Για την αιμοδοσία Για πες Λοιπόν, τη Σαββάτο 13 το μήνα Στο του Πανιόνιου Θα Αυτός, ένα, μηδέν. Εδώ φτάνουμε στο τέλος Όπως κάθε παρασκευή πιο τέλος δηλαδή Το τέλος το δικό μας εδώ Γιατί αρχίζουν οι παραγγελίες οι δικέ σας Μας πάνε με στο μαγκαζίνο στις 2 Στις 3.30 η Λιάννα Κανέλη Καλό Σαββατοκύριακο. Τι? Επειδή έχει ο σύζυγο γενέθλια και θέλω να του κάνω Ά, μια. Άγρυε να το χέρι σου, Συζυγουλίνη. <χι> γλυκό, Συζυγουλίνη, Γλικό. Κερατουλίνη μου. Ταύρο, Ταύρο κιόλα. Ταύρο. Όχι το κέρατο, <χι> σίγουρο. Ναι, δεν μου λες. Άκου, θέλω να. Επειδή νευριάζει πάρα πολύ, όταν ακούσει δύο-τρει φορέ γκομπά, κυρία Μέρκελ, γκομπά, κύριε Σόιμπλε, αγριεύει πάρα πολύ και αρχίζει και χτυπάει το τραπέζι στο χέρι. Βάλτε το 5-6 φορέ. Του το λέω και -6 τώρα μου θέλει. Γκομπά, μαντα Μέρκελ. Πρώτη φορά <χι> αριστερά αριστερά. Η ελπίδα έρχεται. Go back, Mr. Schäuble. Και μετά, καπάκι, ο Σόιμπλε, <Και> που είναι ο καλό πολιτικό αντίπαλο. Ναι, ναι, ναι, ναι. Θα πει αυτά. Θα πει άλλα δύο-τρία ψέματα που έχει πει έτσι δυνατά. Σε ομιλία του όμω, έτσι που φωνάζει δυνατά ο Τσίπρα, να δούμε τι θα κάνει που θα γρέψει πάρα πολύ. Θα σπάσει το σπίτι, παιδί μου. Θε να κάνει ανακαίνιση τώρα έτσι και τα ράζει τον άλλον. Σα ξέρω. Ναι. Θα δούμε, γιατί τα πάρα πολύ με ομιλίε. Τε... Έτσι όταν λέει go back, να σπάσει τα ο άλλο να τα βγάλει κάρτα. Κατάλαβα. Καλή και εσύ. Έλαγε γεια. Μέρκελ. Πρέπει να σας πω ότι όταν γνωρίζεις έναν άνθρωπο και μιλάς μαζί του είναι διαφορετικό από την εικόνα Go back κύριε Σόιμπλε Go back κυρίες και κύριοι της νομεκλατούρας της Ευρώπης Ο Σόιμπλε είναι πολύ σοβαρός και σεβαστός πολιτικός και αντίπαλος εντό εισαγωγικών <μιου> Αντίπαλος εντό εισαγωγικών <μιου> Αλλά δεν παίζει μόνος 15.000 και μία Στραβε, απολύνε, 33 χρονα και αφιτία. Στραβιά, Μια αφιέρωση για την Παρασκευή. Yeah. Υπάρχει ένα κομμάτι των Lost Body μια υπερκομματάρα που λέγεται Ο θόνο των εχθρών του. Θέλω να βάλει πάνω σε αυτό ε, λόγια του Λεβέντη, του σύγχρονου Λεβέντη που είναι έτσι, υπνοτικό. Και σε κάποια στιγμή έχει αποσπάσματα από το Ευαγγέλιο. Λέει κάποιο με άγγιξε. Θα βάλει αυτό που λέει θέλω να μύψετε. Και σε κάποια στιγμή στο τέλο λέει μη κλαίτε. Θα βάλει ατάκε από αυτά που λέει ο Λεβέντη στα γνωστά του. Ευχαριστώ. Τα πλήθη του λαού σε περικύκλωσαν και σε πιέζουν. Και εσύ λες ποιο με άγγιξε, Θέλω να περπατώ στους δρόμους και να με αγγίζετε. Κάποιο με άγγιξε, Διότι εγώ, Κατάλαβα ότι βγήκε από επάνω μου. Δύναμη. the force be with you. Υπάρχει ανάγκη να ανέβει και να ανδρωθεί και να μεγαλώσει ένα τίμιο κόμμα. Αυτό το εμπιστεύομαι σε όλους εσάς Μα δεν έχω και καλύτερου για να το εμπιστευτώ από του. Ισούς μου φίλους Μην κλαίετε Πήγαινε στο καλό Άστε στο διάλο όλοι μαζί Όλο εμένα είναι σιγχώνη Να πω μάθημα η δασκάλα Θα τη σφάξω σα κουνέλη Και θα βγω να παίξω πάλα Την Παρασκευή θέλω να βάλεις αυτό που έπαιξε τώρα μόλις με τη γιαγιά που τη λένε το καμπουράκης και λες να είμαι ο πρώτο και να το συνδυάσεις με το αρσενοφόρο που κάνεις ό, που λες ναι παπάτο το τέσσερα και κάνεις <σ> ήου ήου <Ugh> ήου Με την πρώτη το πέντυρα Άντε τρομερό Κάγκελα, καγκελα, πατού Και τα μυαλά στα καγκελά Του Ναι, καλημέρα σας. Καλημέρα. Μπορώ να πω δύο κουβέντε στον κύριο Καμπουράκη. Για πείτε δε, θα του πω εγώ. Καλημέρα Δημητράκη. Καλημέρα και σε σένα κυρία μου. Αγάπη μου, Έλληνα. Δύο ιστορία. Ναι. Έλα, γλυκέ μου. Είμαι η Κατερίνα από, από Αθήνα. Γεια σου, Κατερινάκη. Γεια σου, αγάπη μου. Άκουνας. Είμαι ο Καμπουράκη εγώ τώρα. Ουί, ουί, ουί, ουί, ουί. Ναι, το σηματάκι πέφτει Ναι, ναι καρδούλα μου. Και καρδιά μου. Ναι. Εσύ, σουναγέννητο Δημητράκη μου. Είσαι πάει μια εκπομπή την Πρωτομαγιάκη. Παιδιμου, ξέρει τι γριά είμαι εγώ. Εξεντάρα πλησιάζω. Άκου να σου πω, Δημητράκη μου, Α. εσύ ήσου ένα γέννητο, αλλά εγώ είμαι από τον Ομόλα Σιθίου. Είμαστε πατριώτε. Είπε ορισμένα πράγματα που με στεναχώρησε, Δημητράκη. Με συγχωρεί, και εγώ ξεφεύγω καμιά φορά. <μουί>, ου, ου, πυροσβεστική, παρακαλώ. Ναι, αγάπη μου, άκου να σου τι πω. Τι να κάνω, κριτικό είμαι, κανεί δεν είναι τέλειο. Κριτικά, είμαι, εύρε, Δημητράκη. Και εσύ, αε, ιστόπαγο, κανεί δεν, δεν είναι τέλειο. Άρα καταλαβαίνει. Εγώ είμαι ο καμπουράκη τώρα. Ναι, αγάπη μου. <Δυκύρω> Έκανε μία ομιλία Πάρα πολύ σωστή την Πρωτομαγιά Και παρέλειψες να πεις Να πεις Ούτε για τους 200 που πήραν από το χαϊδάρι Και τους εκτελέσανε <πλυκύρω> στη <μια>, <πλυκύρω> στην Κεσαριανή Ούτε επιμεταξά Που την κροναφίαζει Εσείς, να Ε, αγέννητος τη μία, αγέννητος την άλλη Τι έζησα εγώ πια, έλεος Ε, ξανίστελες το κάτω-κάτω Λοιπόν, <πλυκύρω> <πλυκύρω> <πλυκύρω> <πλυκύρω> <πλυκύρω> <πλυκύρω> <πλυκύρω> <χάρηκα> να καλά ένα δευτερόλεπτο μη μου φωνάεις εμένα μου, δεν μπορείς να... είσαι συγκριτικά αλλά είμαι και εγώ κριτικός ο καμπουράκης ναι δε σε για να πει να αναστήσουμε το Μάρξ να αρθεί να μιλήσει. Ουί, ουί, ουί, ουί. η αριστερά είχε πολλά θύματα στον εμφύλιο και δεν πρέπει να το παραγνωρίζεις αυτό γλυκέ μου εντάξει με συγχώρισαι καλά και εγώ τα λάθη με όλη την αγάπη λίγουν πολλά χρόνια Έτσι, έλα ναι, να σε καλά. Τελεύει, μη τράτσι, μου. Ξέρω, να είσαι καλά, γλυκέ. Γεια γεια. Συ, γεια. Βουλγαροί, Βουλγαροί, βασέλες, Όλο το έθνος και φανέλε. Μια αφιέρωση, επειδή τώρα αλλάξανε και δίκαια, ανώ τρώμε Το αποτέλεσμα έχει πάντως να ξέρει. Το ίδιο αποτέλεσμα έχει, ναι. Και για την τηλεοπτική και για τη ραδιοφωνική. Άμα θα βάλει τον Πατακόσταν, ο Πατακόσταν, ο που έλεγε στη τον έλεγε, του ρώτησε δεν το βράδυ. Και έλεγε, να έκανε ο λαό, θα πέθαμε, Του διαμαρτυρόμενους, όπως το λένε αυτούς. Άμα τα βάλεις δίπλα-δίπλα, όποιο -δίπλα, οποίος έχει μια ώρας, καταλάβει. Νομίζω ότι πρέπει να καταλάβουμε κάποια στιγμή ότι ο ΣΥΡΙΖΑ, επαναλαμβάνω και αυτό είναι πολύ κρίσιμο, Α, είναι μια δύναμη η οποία, κύριε Κατίνικολάου, δεν θα μπορούσε να σταθεί ούτε ένα λεπτό αν δεν είχε κοινωνική αποδοχή. Και ρωτώ, τι έκάνατε η αντιστασία εκεί, ο λαός, από τις 5 το πρωί μέχρι τις 6 το απόγευμα, που έγινε ορκομοσία. Δεν βρισκόταν κάποιος να πει, να με ρίξει. Και να σας πω και κάτι άλλο. Ξέρει αυτός ο κόσμος και γι' αυτό έβγαινε τότε στους δρόμους και σήμερα δεν βγαίνει. Τι θα γινόταν αν βρισκόταν. Θα φεύγαμε. Αν σηκωνόταν ο λαός και φώναζε, άσε το διάλο, φύγεται από εδώ πέρα. Θα αν δεν σας αρέσει ο όρος αποδοχή, τουλάχιστον να πω τον όρο κατανόηση. Για αυτά που κάνει και για τον τρόπο που πολιτεύεται. Ελάτε να πούμε όλοι μαζί στην υγεία του παιδιού του λαού. Είμαστε οι αδικημένοι γενιά του εξήντα δίχω κατοχή και πίνα. Χωρί ρετσίνα Τα βούτια σου Μαρία Καψιμή αγκαρία Τα σου Μαρία Σκοπιά αγκαρία Εδώ με δύο χρόνια από την αντιφασιστική τη νίκη των λαών σήμερα Αν μπορείς την Παρασκευή βάλε εκείνο το ηχητικό Με την εξέλιξη των εκλογικών ποσοστών του χίλη Γερμανία Μήπως και μάθουμε κάτι από αυτό Το έχουμε ακούσει πολλές φορές αλλά Γερμανία του Μεσοπολέμου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 15.000 και μία στραβάδια απολύωμαι. 33 χρονάκια θητεία, στραβάδια απολύωμαι. Μια ζωή παρουσιάστε σαν εκπαιδευμένο σκύλο. Εγώ δεν θα πάρω άλλο. Ευχαριστώ δεν είμαι φίλος Θέλω μια αφιέρωση για την Παρασκευή. Το κάγκελα του ζυμάρα του Πανούστη. Θέλω να το αφιέρωσω στι δύο πιο προβατοποιημένε εξέδρε, τη σύρα τέσσερα και τη σύρα 7. Κάγκελα, κάγκελα, κάγκελα παντού. Λέτε τα μυαλά στα χάγκελα του αόρατου εχθρού. Βούλγαροι, βούλγαροι, χανούμισε, βαζέλε. Πολλοί Σκοινάι σοβαρά κατεφανέλες, είμαστε ιατρικοί μενι γενιά του εξύδα, δίχω κατοχή και πίνα, Χωρί ρετσίνα, τα βουτιά σου Μαρία σκοπτά καψημία καρία, τα βουτιά σου Μαρία σκοπτά καψημία καρία. Δεκαπέντε χιλιάδες και μία στραβάδια απολύομαι